<prueba> Και άμα με ρωτήσετε εάν έχουμε πλουραλισμός σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. Φόντας, να στο Γκάλο, pacifiche in cui maschi e femmine hanno pari diritti e dignità non sa come non più sia la competizione e condivide le risorse con tutti in maniera equa non conosce la guerra l'assassinio e la violenza insomma stando a come si comporta il bonobo la scimmia Ευολούξι δεν λόμο. Και ρωτήσετε, ε, αν ρωτήσετε, εάν έχουμε πλουραλισμό σήμερα στα μέσα μαζί ενημέρωση, έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. Αυτό ακριβώ και αυτό μου βλέποντα την εκπομπή του Λιόργα του Αβατοκυριακό το ότι έχουμε πολύ μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα αν το ρωτήσουμε, δεν το ρωτάει κανεί βέβαια. Απάντησε μόνος του. Λοιπόν, ο μεγάλος πλουραλισμός, πώς αποδείχθηκε το Σάββατο που μα πέρασε, είναι η εκπομπή του Γιώργου Αυτιά. Αυτές οι εκπομπές έχουν παράθυρα, όπως ξέρετε, έχει τέσσερα παράθυρα. Ένα ο Αυτιάς και άλλα τέσσερα. Στο ένα είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης Άνδωνης Γεωργιάδης. Στο άλλο είναι υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας της κυβέρνησης ο κ. Χρήστο Τριαντόπουλος. Στο τρίτο παράθυρο είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Στο τέταρτο παράθυρο είναι η κυρία Σοφία Νικολάου, πρώην γραμματέας αντικλιματικής πολιτικής, υποψήφια εκ νέου τώρα, με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, και ο Γιώργος Αυτιάς που παραλίγο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν έγινε μέσα στο τρίωρο, ταυτόχρονα είχε αυτού. Τους τέσσερις, από το ίδιο κόμμα, από ένα μόνο κόμμα, κατά σύμπτωση των το κυβερνών, τους είχε καλεσμένους και χωρίς ξεκάρφωμα, χωρίς άλωθη, κάποτε καλούσαν κανένα δημοσιογράφο από άλλα μέσα ενημέρωσης, άλλους πολιτικούς από άλλα κόμματα, έτσι για να δείξουν ότι εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις, γιατί καμαρώνουν και κομπάζουν όλοι αυτοί, ότι παρουσιάζονται όλες οι απόψεις. Τίποτα από όλα αυτά, μόνο από ένα κόμμα καλεσμένοι. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ήρθε ο Άδωνης Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε. Καλημέρα ευχαριστούμε. Καλά είστε. Ε, Επιτσίπρα ε, λέτε εσείς ε, μας. μας Καλημέρα κύριε <laughs> Κυρίδη. Καλώ τονε. Σωστά. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Καλημέρα. Τι κάνετε. Καλώ ήρθατε. Καλά είστε. Πώ πάμε κύριε Νικολάου. Θα τα Καλά. πούμε τώρα. Πάντα ο κύριο Τριαντόπουλος Κύριε Τριαντόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Είναι ο άνθρωπο που αναλαμβάνει τι δύσκολε αποστολέ. Γιατί όπω και να έχει, είμαστε πια σε προεκλογική ώρα. Είπατε τη μαγική λέξη: Όποτε αποφασίσει ο Μετσοτάκη, κύριε Τριαντόπουλε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη Μαγνησία, σε εσά στον Βορρά, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Κερίδη, κυρία Νικολάου στην Εύη. Και άμα μου ρωτήσετε, εάν έχουμε πλουραλισμό σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Χοριάτε είναι, ρε, πρέπει να του θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω γιατί ξεχνάνε. Έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. αλλά βάζετε ραπόρτι σοτσάλι σε σε και κόνομο τεσσουάλι τα βάντια αρχίμπο, οι Βονόμπο πριμα φανούν όρτζα εδώ που μάντζανο Όχι χάνει εντύπωση που έχω παρατηρήσει ότι πάρα πολλά να μιλάνε υπέρ των αμβλώσεων έχουν ήδη γεννηθεί Δηλαδή κάτω δεν έκανε αμβλώσεις αυτού. Σω να χρειαζόταν Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα Το τραγούδι που ακούμε λέγεται λέ, λέ, Μπονόμπο είναι, ανήκει, είναι, ανήκει στην οικογένεια των ανθρωποειδών μαζί με το Χιμπατζή. Είναι εξαδέρφια και του ανθρώπου και του Χιμπατζή σαν αυτόν που φάγανε προχτές ατικό αττικό άλσο σε αυτή τη φρίκη με τα άλση και τα πάρκα και τα κλουβιά που κλείνονται μέσα τα ζώα και πηγαίνουν οι οικογένειες για να θαυμάσουν το κλεισμένο, φυλακισμένο, στεναχωρημένο, ζώο, άγριο ζώο που βρίσκεται μέσα εκείνο θα έπρεπε να βρίσκεται κάπου άλλο είπαμε να το βάλουμε επειδή μιλάει για την ισχύ των Μπονόμπο, με την ελπίδα τουλάχιστον από εκεί να ξεκινήσει κάτι στην ΕΡΤΑ έχουν ρεπορτάζ είναι ο συνάδελφος εκεί έξω, καλύπτει στον Πειραιά, αναχώρηση το πρωί, πλοία τουρισμός, ουρέ, τα ξέρουμε όλα αυτά και τον ρωτάει που θα πάει Και δώσουμε Πού πηγαίνετε. Έχουμε δυσάρεστα. Πού πηγαίνετε. Έχουμε διαφωνούμε. Δεν είναι δυσάρεστο Έκανε μια ευχή άνθρωπο γιατί να το λέει κάποιο δυσάρεστο Έπρεπε κάπως να εκεί από του συνάδελφου και το είπαν όλο αυτό δυσάρεστο Καθαρά δηλαδή στην κάμερα χωρί να τρέπε το άλλο. Πέρασε πιγανοντα για το πλοίο πάει διακοπέ. έκανε και μια ευχή για να πάνε καλύτερα οι διακοπές. Βεβαίω, διαφορούμε με αυτό τον συμπολίτη που μας έφερε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση, δεν μπορεί να κατανοήσει να καταλάβει τι ακριβώς κάνει και τι πετυχαίνει η Ελλάδα. Λοιπόν, η Ελλάδα μας, και είμαι περήφανος γι' αυτό ω υπουργός ανάπτυξη και επενδύσεων, και το έτος 2022, όπως και το έτος 2021, πηγαίνει την οικονομία της εξαιρετικά καλύτερα από όλους άλλους. Μπράβο! Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα αυτό μπορεί να αρέσει να μην αρέσει να με λένε εμένα υπουργό υπανάπτυξης, ζήμ και διάφορα χαζομάρες η πραγματικότητα ενώ και λάβη πηγαίνει πολύ καλύτερα. Λοιπόν, η Ελλάδα μας πηγαίνει την οικονομία της εξαιρετικά καλύτερα από όλους τους άλλους. Αυτό μπορεί να αρέσει να μην αρέσει να με λένε εμένα υπουργό υπανάπτυξη, ΖΙΝ και διάφορα χαζομάρε. Η πραγματικότητα είναι ότι ελάφρυγα πολύ καλύτερα. Καταπληκτικό. Ποιο τον λέει ΖΙΝ. Ποιο τον λέει ΖΙΝ. Η Ελλάδα πάει καλύτερα. Και είναι περήφανο για το ότι η Ελλάδα πάει καλύτερα. Άδωνη Γεωργιάδης, δεν το συμμερίζονται βέβαια οι άνθρωποι που μόλι κάμερα λένε τα χειρότερα. Αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία τι λένε οι άνθρωποι. Σημασία έχει τι λένε οι υπουργοί, βουλευτέ. Και όταν όλοι αυτοί συμπίπτουν και σε ένα παράθυρο, ήταν ένα κενό παράθυρο κάτω από τον αυτιά που έδινε ένα δρόμο, το δρόμο έξω από το Αυτό ήταν το πιο αντικειμενικό που θα μπορούσε να συμβεί εκεί. Αν μίλαγε το παράθυρο, θα έλεγε και κάτι διαφορετικό. Ναι, μου στέλνει εδώ μήνυμα να μην τα πάτε τα παιδιά στο Αντικό Πάρκο, να μην τα πηγαίνετε σε κανένα τέτοιο πάρκο, Να μην επισκέπτεστε, να μην το, το, τα παίρνετε βάζετε στα μάξη και θα πάμε σήμερα να δούμε το πάρκο και τα ζωάκια. Μην τα εκθέτετε σε τέτοια και τόση βαρβαρότητα. Είναι βαρβαρότητα να είναι κλεισμένο ένα ζώο μέσα στο πάρκο, μέσα σε ένα κλουβί. Μπορεί να τα δει από αλλού, να πληροφορηθεί από αλλού. εκτό αν τα πάτε για να καταγγείλετε όλο αυτό και να του δείξετε ότι δεν μπορεί ο άνθρωπο να είναι κυρίαρχο στον πλανήτη, να παίρνει ένα ζώο. Από οποιαδήποτε γωνιά τη Αφρική και να το φέρνει στα σπάτα. Τι δουλειά έχει ο Χιμπατζή στα σπάτα. Δεν υπάρχει καμία, ε, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Πρέπει να τα προστατεύσετε από τέτοιε εικόνε φυλακή, σκλαβιά, ανθρώπινη βία, ανθρώπινη εξουσία πάνω στη φύση. Αλλιώ μπορεί να γίνει η βόλτα. Πηγαίνετε εδώ στην πάρνηθα, να δουν και τα λαφάκια από μακριά, στο φυσικό του περιβάλλον. Α μην δουν Χιμπατζή, δεν πειράζει από κοντά. Α μην οι Δεν χρειάζεται, δεν τα κάνει καλύτερα. εικόνε που μαζεύονται και στο τσίρκο το ίδιο και στα pet shop που είναι κλεισμένα τα, τώρα πια δεν είναι αλλά είναι τα πουλάκια, είναι τα ψαράκια είναι όλα τα υπόλοιπα μια συνολική δηλαδή αντιμετώπιση βλέπετε η φύση πώ μας εκδικείται φθινόπωρο, καλοκαίρι καιρικέ συνθήκες κλιματική αλλαγή όλα αυτά μαζί αν δεν ξεκινήσει από κάπου ο σεβασμός προς τη φύση η συνύπαρξη με τη φύση όχι με άγριες διαθέσεις ούτε είμαστε κυριαρχών Ίσως κάτι συμβεί. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά και να αποφασίσουμε θα κάνουμε τους χιμπατζίδες, να αποφασίσουμε να ξαναβγάλουμε, όπως λέει και ο Θεοδωρικάκος, τον Κυριάκο Πρωθυπουργό. Τους επόμενους μήνες θα δώσουμε ξανά μαζί, όλοι μαζί, τη μάχη των εθνικών εκλογών. Και παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια, παρά τις κρίσεις, παρά τις αναποδιές, Θα ξανακάνουμε τη νέα δημοκρατία, αυτοδύναμη, κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πανίσχυρο πρωθυπουργό. Ο Ιησούς Χριστός νικάει, η πέσα μου Το τέλω πολύ! Το τέλω, το τέλω, το τέλω πολύ! Θα ξανακάνουμε τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μιτσοτάκη πανίσχυρο Πρωθυπουργό. Τράγικ. Τράγικ δεν θα πει τίποτα. Αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβεί όλο αυτό που περιγράφει εδώ ο Θεοδωρικάκου, ο οποίο ξεκίνησε από την ΚΝΕ, ήταν γραμματέα. Την ξέρουμε την μπορεί, ότι πέρασε από δέκα κόμματα για να καταλήξει τώρα να φυλάει κάτι χέρια παπάδων, να προσκυνάει κάτι εικόνε και να μα λέει ότι θα κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρο κόμμα και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μιτσοτάκη. Ωραία αυτή η μεταστροφή του. Φαίνεται απολύτω λογική, φαντάζομαι, του ίδιου και αυτό μου το ψηφίζουν προφανώ. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που όλο αυτό το βλέπουν εντελώ παλαβό, εντελώ παράξενο, προβλέψιμο για τα δεδομένα τη περίφημη αστική δημοκρατία, η οποία αστική δημοκρατία, ευρωπαϊκή δημοκρατία, στα σύνορα Μαρόκου-Ισπανία, αν είδατε, δεν πολύ προβάλλονται αυτέ οι εικόνε, έγινε ένα μακελιό. Μακελιό κανονικό όμω, σφαγή. Σφαγή κανονική, γιατί προσπάθησαν. Μετανάστες Αφρικανοί να περάσουν τα σύνορα. Εντό του Μαρόκου έχει δύο θύλακες η Ισπανία. Ένα από αυτού λέγεται Μελίγια. Ένα μικρό κομμάτι δηλαδή για να μπορεί να διαχειρίζεται τι ροές μεταναστευτικέ. Εκεί λοιπόν σε ένα φράχτη, και εκεί σε ένα φράχτη, προσπάθησαν να περάσουν οι Αφρικανοί και οι Μαροκινοί αστυνομικοί μαζί με του Ισπανού Ευρωπαίους αστυνομικού τη σοσιαλιστικής κυβέρνηση Σάντσεθ, που στηρίζει και υποδέμω και το εκεί Ισπανικό. Κάπα-κάπα, ο Θεός να το κάνει, ε, επιτέθηκαν στους ε, μετανάστες, τους χτύπησαν με όπλα, τους σκότωσαν, 31 είναι νεκροί μέχρι στιγμής. Η εικόνα που υπάρχει αν τη δείτε είναι σοριασμένη η σωρή κάτω, η σωρή των νεκρών ε, μεταναστών, από πάνω είναι κάποιοι ζωντανοί, επίσης ξαπλωμένοι, χτυπημένοι και πάνε οι αστυνομικοί οι Ισπανοί και χτυπάνε με γκλόπ, όποιον κουνιέται. Αυτή η εικόνα δεν έχει ξανασυμβεί με τέτοια αγριότητα, δεν έχει ξαναυπάρξει με τέτοια αγριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφο, με σοσιαλιστή πρωθυπουργό, ξαναλέω, ο οποίο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόσφατο, είχε στείλει μήνυμα, ο Σάντσεθ, και έλεγε Χρειαζόμαστε την ενίσχυση προοδευτικών φωνών, έλεγε ο Σάντσεθ. Και βλέπω και το πώ παρουσιάζουν εφημερίδες προσκύμενο προ το ΣΥΡΙΖΑ και οι σήμερα ότι στην προσπάθεια να περάσουν το φράχτη. Οι μετανάστε χτύπησαν. Λε και σε λίγο θα πούμε ότι είναι και χουλιγκάνιοι για το ποδόσφαιρο. Και όπω παλεύαν εκεί, βρήκαν τραγικό θάνατο 31 και του έχουν σωριασμένου κάτω. Πατάνει άλλοι από πάνω για να περάσουν. Πτώματα άνθρωποι 2022 στην Ευρώπη, την περίφημη Ευρώπη, με σοσιαλιστέ, προοδευτικού, κυβερνήσει τέτοιου τύπου που πανηγυρίζουν εδώ οι δικοί μα όταν βγαίνουν όλα αυτά τα δουλάκια του ΝΑΤΟ, τη Ευρώπη, που μπορεί να κάνουν το χειρότερο έγκλημα. το χειρότερο έγκλημα για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας, επειδή μιλούσαμε για δημοκρατία και αστική δημοκρατία κυρίως, η αστική δημοκρατία έχει και η αστική οικονομία, η οποία πάει πάρα πολύ καλά, όπως μας λέει ο κ. Σταϊκούρας. Η εκτίμηση είναι ότι οι δυσκολίες οι οποίες συμπυκνώνονται στη λέξη ακρίβεια μέσω ενός υψηλού πληθωρισμού θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση το 2022 και θα επεκταθούν με χαμηλότερη ένταση το 2023 για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση προς το τέλος του 2023 του 2024. Σε ευχαριστώ Παναγίου. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα σημερινά δεδομένα. Ωραία, μια χαρά πηγαίνουμε. 24 με τα σημερινά δεδομένα αναμένονται τα δεδομένα να γίνουν χειρότερα. Αλλά με τα σημερινά, μέχρι 24, ο πληθωρισμός θα είναι έτσι όπω το ξέρετε. Και όχι την επόμενη μέρα ξαφνικά θα πέσει ο πληθωρισμός. Θέλει και ένα fade out, γλυκό-γλυκό, όπω λέμε εμεί εδώ στη γλώσσα μα. Να σβήσει το κακό. Αλλά το κακό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Χειροτερεύει κάθε μέρα που περνάει. Προσπαθεί να μιλήσει ο Άδωνη και να κρίνει κάποιον άλλον, τον οποιονδήποτε, εδώ τον Τζίπρα, για τα μαθηματικά του. Ο κύριο Τσίπρα πήγε στη ΡΑΕ και εσείς τι ξέρετε. Ο, ο κύριος Τσίπρας. ούτε είναι, εσείς δείτε. Δείτε. Μία στο δισεκατομμύριο πιθανότητα να έχει πει αριθμό ο κύριο και να έχει πέσει μέσα. Ε, ε, ε, εσείς θα μου πείτε. Ο κύριο Τσίπρα δεν είμαι πέσει μέσα σε αριθμό του πρώτη δημοτικού. Πάμε τώρα στο θέμα. <laughs> αφιβάλλω, ξέρω, αυτά τα λέει ο γελώντα στον Γιώργο Αυθιά το κυριακό. τα λέει όλα αυτά. Ο Σαμαράς πόσο έμεινε, έμεινε περίπου 2 χρόνια 24 μήνε και άλλοι 6 όλους. Στι μήνες, 30 μήνε σχεδόν. Στου 2 μήνε, πόσο ζητά τώρα που κυβερνάει, Φεβρουάριο, δύο. Μάρτιο, Απρίλιο. Στου 3 μήνε 2 πάγουμε να δούμε το Στου 30 μήνε, πόσο 30 πόσο πάει με θαυματουργείο. Στου 30 μήνε, πόσο πάει 2 το μήνα. Το έχουν κάνει 2 στου 3 μήνε. Στι 3-2. Στου 30, πόσοι είναι ε, 3 επί 2, 6. Έτσι, ε, 30 για 6 είναι ε, 30 για 6, 3,6,18, 4,6,24, πόσο πάρε, εινόχι, εινόχι, εινόχι... Όχι, κύριε Παίρνιμο, στους 3 Στους 3, έχ, 3 έχεις 2. Στους 3, στους 3 έχεις 2. Στους 30, α, 60, 60 για <συσχε> <60 δια 3. συσχε> Σωστά, πόσο είναι 63; για 10. <συσχε> Αυτό είναι ο κύριο Κρέκα μετά από τα επιτυχημένα μαθηματικά που ακούσαμε πριν. Επειδή κατηγορείται το Τσίπρα δεν ξέρει πρόσθεση. Δεν ξέρω αν ξέρει πρόσθεση ο Τσίπρα, αλλά σίγουρα ξέρει πρόσθεση. Ο Άδενη Γεωργιάδη, εδώ με τον αδερφό του Λεονίδα, ένα παλιό του 15 θα κάνουμε μια αναφορά μετά γιατί σαν σήμερα ξεκίνησαν τα δημοψηφίσματα, οι δημοκρατικέ διαδικασίε, ο λαό να αποφασίσει. Αποφάσισε ο λαός, έγινε το ακριβώ αντίθετο, δεν έχει σημασία. Συμβαίνουν αυτά και στι καλύτερε αστικέ μπαχαλοδημοκρατίε. Ο κύριος Κρέκας λοιπόν μας ανακοίνωσε ότι τελειώνει η ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτή που δεν μπορούσε να τελειώσει γιατί θα καταστρέφονταν οι εταιρείε και τι θα κάνουμε χωρίς παρόχους και σε αυτό το σύστημα προέχει η εταιρεία και μετά είναι ο καταναλωτής, πολίτη, οι του και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν ο κύριος Κρέκα, παρόλα αυτά ανακοίνωσε τη λήξη από 1 η Αυγούστου της ρήτρας. Το πρώτο και το βασικό. Καταργείται η ρήτρα προσαρμογή Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι την τελευταία μέρα του Ιουνίου, για παράδειγμα, θα πρέπει για την 1η Αυγούστου να ανακοινώνουν όλοι οι πάροχοι ηλεκτρική ενέργεια ποια είναι η τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια που χρεώνουν στου καταναλωτέ και στου πολίτε. Από 1η Ιουλίου θα είναι μειωμένη σύμφωνα με τα ποσοστά που λέτε. Από 82% ω 100% μείωση, απορρόφηση τη άκρηση, αλλά η απεικόνηση στου λογαριασμού του ρεύματο Απεικόνιση. Το θέμα είναι η απεικόνιση. Από 1η Αυγούστου, ξεχυθείτε, δεν θα πληρώνουν αυτού του λογαριασμού, θα είναι όλα τέλεια, τελείωσε η ρήτρα, όλο το χειμώνα έχει μείνει η ρήτρα. Γιατί έμεινε όλο το χειμώνα, βγαίνει τώρα. Κάτι εκλογές μυρίζουν, πολύ έντονα. Όμω η γνώμη εδώ τη εκπομπή, των παραγόντων, ηθινώντων τη εκπομπή, του επιτελείου δηλαδή, είναι να μην καταργηθεί η ρήτρα, γιατί είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ καλό για του πολίτε. Ρίτερα από όταν σχεδιάστηκε, σχεδιάστηκε ως ένα μέτρο εξαιρετικά υπέρ των καταναλωτών. <Κι> ναι, για ποιο λόγο όμως. Γιατί μέσα στο ενεργειακό μείγμα, νομοτελειακά, Μπαίνουν συνεχώ περισσότερε μονάδε από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια έχουν πολύ χαμηλά τιμολόγια και με, με τι δημοπρασίε του ρεύματο τη ΑΠΕ όλο ένα και χαμηλότερα. Εάν, λοιπόν, Άρα η χαρόνηση, θα ήταν προ Εάν λοιπόν όλοι είχαμε σταθερό τιμολόγιο, κάποια στιγμή οι εταιρείε θα μα πουλάγανε πολύ ακριβότερα το ρεύμα από το αγοράζανε. Τότε λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα <χω> να γίνεται κάθε τρίμηνο-τετράμινο εκαθάριση. Ωστε όσο πέφτει η τιμή του ρεύματο, θα το κερδίζει αυτό ο καταναλωτή. Η ρήτρα <Καιρύτερα> αναπροσαρμογή σχεδιάστηκε ω ένα μέτρο εξαιρετικά υπέρ των καταναλωτών. Να μην καταργηθεί και να μην απεικονιστεί όλο αυτό από 1η Αυγούστου, αφού είναι τόσο καλό για του καταναλωτέ. Αυτά τα έλεγε όταν, πριν κάνω δίμηνο που τότε δεν έπαιζε να καταργηθεί η ρήτρα. Και όπω συμβαίνει σε όλα τα θέματα, πάντα βρίσκουν κάτι να το δικαιολογήσουν, να πούνε κάτι θετικό. Και βρήκε αυτό να πει: Ότι η ρήτρα ήταν θετική. Τώρα έρχεται η κατάργηση. Οπότε αναμένουμε το σπαραγμό του Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή καταργήθηκε κάτι πάρα πολύ καλό που φτιάχτηκε αποκλειστικά και μόνο για την, τον πλουτισμό των παρόχων εταιριών, αλλά για να προστατευτούν οι καταναλωτέ. ότι υπάρχει όλο αυτό, ότι ειδικοποιούνται κομμάτια δημοσίων οργανισμών, ότι μπαίνουν ιδιώτες με δόντια, λυσασμένοι και κανίβαλοι να αρπάξουν ό,τι μπορούν να αρπάξουν για το καλό καταναλωτών. Ότι έτσι λειτουργεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικονομίας όλο αυτό που αποκαλούμε ελεύθερη αγορά και οικονομία. Στην Αμερική ελήφθη αυτή η απόφαση, από αυτό το αμφιλεγόμενο ανώτατο δικαστήριο για τις αμβλώσεις. δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ό,τι πιο σκοταδιστικό, ό,τι πιο ανταδραστικό, ό,τι πιο αναχρονιστικό, σαν τρόπο σκέψης, σαν πολιτισμό είναι, ήταν, είναι και παραμένει η Αμερική. Αν αν και εκεί έχει ένα δημοκράτη πρόεδρο, που ήταν ελπίδα και για τους εδώ και για τους εκεί, ότι κάτι καλό θα συνέβαινε. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό τα τελευταία χρόνια, βγαίνει ο μακρόν είναι ανάγωμα στην Λεπέν, υπερδιπλασιάζει Λεπέν. Βγαίνει ο Σάντσεθ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Σκοτώνει, μακελεύει τους μετανάστες μες στο αίμα εκεί η περιοχή Βγαίνει ο Μπάιντεν είναι ό,τι καλύτερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τον πλανήτη Πόλεμοι, συνέχεια πολέμων και τώρα όλο αυτό με τις ε, αμβλώσεις Σύψη σε αυτό τον πολιτισμό της ε, πιο ελεύθερη χώρα του πλανήτη Έτσι τη λανσάρουν, έτσι την πουλάνε Θα ακούσουμε εδώ τον Μητροπολίτη Μόρφου, όχι σε ανέκδοτο, όχι σε ανέκδοτο αλλά σε κάτι που έχει πει ο Άγιος, γιατί έχουμε και εμείς εδώ τους δικούς μας Άγιους, ο Άγιος Παΐσιος. Έλεγε ο άλλος σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος για τα παιδιά που, γίνονται, που τους κάνουν οι γονείς τους, δυστυχώς, κάτω από πικίλες, πονεμένε συνθήκε, πολλές φορές και άστορκες, συνθήκε, έκτρωση. έλεγε ρε παιδί μου να τα γεννήσουν και να μου τα φέρουν να τα βαφτίσω και μετά να τα σκοτώσω. Durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale i di nulla. τα και μετά να τα τι έλεγε; κυρία γιατρέ; Τι έλεγε Να μου τα φέρουν, να τα βαφτίσω και μετά να τα σκοτώσω εγώ. Τόσο σημαντικό είναι να βαφτιστούν τα παιδιά. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Τα παιδιά πρέπει να σκοτώνονται αφού βαφτιστούν. Όχι πριν τη βάφτιση. Είναι έγκλημα. Είναι αμαρτία. Μετά δεν είναι αμαρτία. Είναι χαρά γιατί πάνε στον παράδεισο. Εδώ το έλεγε ο Άγιο Παίσιο. Κατομμύρια βλέπουν το σύριαλ όπω είχε πει και ο Σαμαρά. Κάτι πολύ θετικό για την ελληνική κοινωνία. Εκατομμύρια τον προσκυτάνε, τον αναπαράγει και ο μόρφου κάτω εκεί στην Κύπρο, τον ακούνε χιλιάδε από κάτω. Και εμεί εδώ είμαστε φανατικοί του, δεν το συζητώ. Ε, το συμπέρασμα είναι αυτό. Όχι αμβλώσει, όχι εκτρώσεις, πριν βαφτιστούν. Με το που θα βαφτιστούν, κάντε τα ό,τι θέλετε. Πετάξτε τα από το, την πολυκατοικία, από τον ισθμό τη Κορίνθου εκεί που τον φτιάχνουν τώρα. Κάντε ό,τι θέλετε. Βαφτισμένα πάντα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχει βαφτιστεί κανεί πριν πάει στον Θεό. Αλλιώ δεν δέχεται. Έχει πόρτα. Εκεί και δεν δέχεται πόρτα ο Πέτρος, ο Άγιος Πέτρος, και δεν δέχεται αστείο πέμπτης. Δεν δέχεται τίποτα απολύτως ο κύριος Σταϊκούρας. Έχει σειρά τώρα γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί πάμε μεταξύ Αμερικής, Μαρόκου, Χιμπατζίδων, Μπονόμπο, που γενικώ υπάρχει σαν χαλί σήμερα στην εκπομπή και του κυρίου Σταϊκούρα με τι αλήθειε του. Τώρα, επειδή μιλάμε για ρεαλισμό, Οι πολίτε λοιπόν τα επόμενα δύο χρόνια θα πίεστούν Πόσο μπορείτε εσείς να διασφαλίσετε Ότι οι πολίτε δεν θα ταλαιπωρηθούν το επόμενο διάστημα Εμάς, η πολιτική μας έχει κοινωνικό πρόσημο Είναι να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα <Το> Είναι να βοηθήσουμε που έχουν υψηλά εισοδήματα τοπο το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Γενικώ τον Κυριάκο να το πιστεύετε. Εδώ στο τέλος η Μπονόμπο. Η... Ξα... Τα ξαδέρφια μας, οι συγγενείς μας και κυρίως των χιμπαντζίδων ο Τσιτσιπάς Ε, το έχει βάλει στοίχημα λόγω βλακίας, λόγω κολοπεδουριά, λόγω και των δύο. Δεν ξέρω. Έχει βάλει στοίχημα να γίνει ο πιο αντιπαθή Έλληνα έτσι επώνυμο αθλητή. Με νέο του, Twitter, νέο του tweet, γράφει στο Twitter: Οι πόλει και οι δήμοι θα πρέπει να φυτέψουν ποροφόρα δέντρα για να βοηθήσουν στη διατροφή των αστέγων στου δρόμου. Όχι τα βουλεβάρτα που κάνει ο Μπακογιάννη. Τα πλατάνια, τα πλατάνια δεν βγάζουν για τίποτα. Να βάλουμε εκεί πορτοκαλιέ. Λεμονιά, τι άλλο, ανανάδε, τι μπορεί να τρώει, για να κόβουν οι άστεγοι και να τρώνε. Αυτό το έγραψε και προφανώ θα νιώσει περήφανο που το σκέφτηκε, γιατί είναι μια καινοτόμα πρόταση, φαντάζομαι, για τον ίδιο, να Αλλιώ δεν το γράφει, ούτε καν αστείο δεν το λες, Δεν το λες το είσαι τον εαυτό σου, ούτε σε παρέα και δεν το γράφει και δημοσίω, που σε ακολουθούν και εκατομμύρια άνθρωποι να δουν ότι έτσι σκέφτεσαι του άστεγου στι πόλει, στι μεγάλε πόλει του πλανήτη. Πόσο εκτό είναι. Πόσο ωραία αποκάλυψη και ωραίο ξεβράκωμα είναι η υπόθεση Τσίτζιπα με όλα αυτά που κάνει, τη συμπεριφορά του γενικότερα εντό αθλητικών χώρων και εκτό. Εδώ είναι Ελληνοφρένια πάντω, εντό και εκτό και επτά αυτά, 2.11.10.80.880, σα περιμένει, ξέρετε για ποιου λόγου. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας, radio Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site το ομίλου Ελληνοφρένια και μα ακούτε τώρα live μετά, έχω Θα πά, στο YouTube μας βρίσκεται στο official Τα ξέρετε όλα αυτά, τα λέω και που για τους καινούριους Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού κολάνε και οι πρώτες διεθμίσεις Απόστολε, καλά είσαι Καλά Ο Μπαρμπαγιάννης από την Κολονία είμαι Μπαρμπαγιάννης και εσύ Ναι, ναι Μπαρμπαγιάννη γεράσες Πολλές φουρτούνες πέρασες Όχι μπα, μπαρμπας στη ηλικία, όχι. Ε, λέω και ναι, λέω κι εγώ. Τελικά καλά. Δεν μου λες κάτι, καλύτερο. πότε θα σταματήσετε για καλοκαίρι. Θα σταματήσουμε 8 Ιουλίου. Και εμάς δεν μας λυπόσαστε που θα μας αφήσετε. Τι θα πούμε μετά, μιζεραποστόλοι. Κονσέρβα. Δεν πω, τι να κάνουμε. Κονσέρβα, <συγνώ> θέλετε να φέρουμε ξανά τον πογδάνο να μας κάνει την κατάσταση. Έλα, πογδανιές. Πω, πω, πω, πω, πω Α λέω πω, άρα κονσέρβα είτε στη ώρα που κονσέρβα τώρα Λοιπόν ε, και μια θέλω να στείλω μια υπόδειξη η Βάνα Μπάρμπα στο Πασόκ πήγε Ναι γιατί που ήταν δεν να ήταν στον Λαός πρώτα Ναι είχε περάσει Ναι λοιπόν γιατί δεν την πάει στην Κορώνη ας πούμε να απολυτευτεί Αλλά την αφήνει στη Β' Αθήνας Γιατί να πάει στην Κορώνη Για να έχει Μπάρμπα στην Κορώνη Άντε Α πα πα πα άθλιο <χε> Άθλιο αλλά εκτίμω τη σκέψη. Ε, Λοιπόν, Αποστολή, πώς ασφήκε η έξεση? Ε, πόσο να έχω, εντάξει, δεν έχω και 122 που είχε ο Μπάρμπη. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τον πατέρα του. Πιανού, του βαριτσιώτη. Ναι, που ήταν υπουργό εθνική άμενα και έκανε τα χεράκια του έτσι και έλεγε Έχω καθαρά χέρια. Α, το λέει και αυτό. Από εκεί τα πήρε φαίνεται, από τα, τα καθαρά χέρια του. Ωραία, γιατί δεν μπορεί ένα άνθρωπο να έχει 122 σπίτια. Πέσανε να το φάτε τον άνθρωπο και αυτόν και τον τράγκα. Εγώ δεν έχω ούτε ένα ρεφιλέ. Έκανε κακή διαχείριση, δεν σε κλαίμε. Ε, ναι, δεν έχει αδίκιο. Τα έφαγα στα μπουζίκα. Δεν ξέρω τι τα έκανε. Μπορεί να επέζε ξ Αποστόλη, μήπω πρέπει να κάνουμε DNA στον κούλι. Στο Γιατί, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Να δούμε από πού προέρχεται. Τι, μήπω δεν είναι μυτσοτάκι και είπα πανδέο, ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, ξέρει, κουφάλα ξέρει, αλλά κάνει ότι δεν ξέρει. Ναι, τι σαν τη θελά, παραπολιτικά εκεί. Ναι. Η Σάντι. Ναι. Σαν την Παπαρούνα, μοιάζει που λέμε. Η Σάντι που είναι δίπλα στο, στην Κανάρη. Σαν την Παπαρούνα στην Κανάρη. Έχει Παπαρούνα εσύ, Κανάρη. Δεν καταλαβαίνω. Ε, τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλεφωνικό κέντρο πήρα ή πήρα κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Εκεί είναι παραπολιτικά. Είναι, αλλά είναι κάτι άλλο. Το κάτι άλλο που λέμε. Α, είναι το κάτι άλλο. Ναι. Μάλιστα. Και πώ μπορώ να βρω το κάτι το διαφορετικό. Η Σάντι είναι το. Α, αγκόμενο είστε. Όχι, είστε το boyfriend. Είστε το boyfriend. Γιατί αποκλείεται όμω mm. τη συνθήκη. Δεν ξέρω τι είναι το, το, το τηλεφωνικό κέντρο, θέλω. Τέλος πάντων, κύριε Προμηθευτή. Mm. <Διλά, διλά, διλά, διλά. Προμηθευτή. <Διλά, διλά, διλά. Ε, πάρτε μετά τις δύο αν θέλετε να μας προμηθεύσετε κάτι. <Διλά, διλά, διλά. Εσύ ποιο, με ποιον κύριο μιλάω; Τζένι Μπότζι. Εσύ είστε ο, ο κύριος Τζένι Μπότζι. Ναι, ναι. Mm. Έτσι αυτό προσδιορίζουμε. Υπάρχει θέμα. Όχι φίλε μου, σε να έχει. Ευχαριστώ θέμα. πολύ, να είσαι καλά. σε καλά. Το καμαρώνω. Να με καμαρώνεις, μπράβο. Εγώ καμαρώνω εσένα. Προμηθευτή. <ΣΣ> πολιτική μα έχει κοινωνικό ποιόσιμο. Είναι να βοηθήσουμε αυτού που έχουν υψηλά εισοδήματα. Κάποιο πρέπει να ασχοληθεί και με αυτού. Όλοι πια με επιδόματα, με του χαμηλόμισθου, χαμηλοσυνταξιούχου και αυτού που είναι στην ανέχεια, κάποιο πρέπει να ασχοληθεί και με τα υψηλά εισοδήματα. Το λέει εδώ ο κύριο Σταϊκούρα. Όλο αυτό λέγεται προοδευτική διακυβέρνηση. Γιατί ακούμε σχεδόν και από βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και από του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και από τη Νέα Δημοκρατία όλοι θέλουν μια προοδευτική διακυβέρνηση. Και σφάζονται όλοι ποιο θα κάνει την πιο προοδευτική Προφανώ στα λόγια. Στην πράξη, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει όλη αυτή η παπάντσα. Εδώ, τώρα, θα ακούσουμε πόσο προοδευτική είναι αυτή εδώ η τωρινή κυβέρνηση από την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Θα συμφωνήσω επίση ότι το διακύβευμα είναι ε, αν θα γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση. Πιστεύω όμω ότι έχουμε μια διαφωνία στο τι σημαίνει προοδευτικό. Για μένα, προοδευτικό σημαίνει αυτό το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που με άπειρα εμπόδια. Να μην συζητήσω το, το επίπεδο των κρίσεων που δεν μπορούσε κανεί διεθνώ να τις φανταστεί, έχει πάει τη χώρα μπροστά. Έχει κάνει βήματα μπροστά. Λέξει, λόγια του αέρα που δεν λένε τίποτα απολύτω. Τι θα πει, έχει πάει τη χώρα μπροστά. Τι, θα υπήρχε μια κυβέρνηση που θα την πηγαίνει πίσω και θα το έλεγε. Και θα δήλωνε κάποιο ότι δεν είναι προοδευτικό στη διακυβέρνησή του. Θα βγει βουλευτή κυβερνώντο κόμματο και θα πει: Εμεί δεν θέλουμε κάτι προοδευτικό, θέλουμε κάτι οπισθοδρομικό. Λόγια, λόγια λέγονται εκεί. Κάποια στιγμή τη ρωτάνε την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που την είχαν στο παράθυρο. Ε, τι θα γίνει, προεκλογική περίοδος, αν θα βοηθήσει το κόμμα, είναι ευρωβουλευτής. Είναι ευρωβουλευτής εκλεγμένη και εκείνη απαντάει. Εσεί θα κάνετε το... διακοπέ ή θα βοηθήσετε το κόμμα μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ, κυρία Κοράη, πάντα βοηθάω το, το, το Είσαι κόμμα. Το. Άρα, βεβαίως, με τη διάθεση του Και βεβαίω. Αν με ρωτάτε, ναι. επειδή εμένα είναι το μέσο τη θητεία μου τη Ευρωβουλευτική και επειδή η πανδημία με έφερε λίγο πίσω στι περιοδίε μου, έχω προγραμματίσει μια μεγάλη περιοδία το καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο το καλοκαίρι, και είμαι σίγουρο, το χειμώνα θα έχει προγραμματίσει χιονοδρομικά κέντρα <laughs> την περιοδία τη. Πώ. Τυχαίνει τώρα εντελώ στοιχεία καλοκαίρι, όχι σε ένα νησί όπω είπε, στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε τι μέσο θα πάει, αλλά όμω η προεκλογική τη εκστρατεία, η επαφή με του ψηφοφόρου θα γίνει στο Αιγαίο το καλοκαίρι. Εντελώ στοιχεία που συμπίπτει να είναι και καλοκαίρι διακοπών. Που πάνε όλοι οι Έλληνε στο Αιγαίο. Θα πάει και η κυρία Σιμακοπούλου. Εντελώ στοιχεία για το καλό του κόμματο, γιατί πάνω απ' όλα μπαίνει πρώτα η πατρίδα, μετά το κόμμα και μετά όλα τα. Υπόλοιπα. Λάο τώρα μένω δεύτερον. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Για Με την πρώτη δεν το περίμενα αυτό. Η δεν ήσουν έτοιμο, είχε κάνει τι δουλειέ άλλε. Νομίζω ότι μέσα να... σαν τι εταιρείε τηλεφωνία. Με βάζει εκεί στην αναμονή και λε: Α, όποτε το σηκώσει! Ανοιχτή ακρόαση. Και πλένει στα πιάτα. Ακριβώ. Να σου πω τώρα: Οδηγάω. Είμαι ο γιο τη Ακινθημού. Από πλήνω δύο. Ναι. Από τι έφυγε Άφυγα. ο πατέρα σου. Ήταν ταλαιπωρημένο. Είχε εγκεφαλικό, αλλά ήταν. Το ήθελε να φύγει και ο ίδιο. Τι εγκεφαλικό είχε, ε... αφού έπαιρνε το μιλάγαμε κανονικά. Ναι, αλλά ήταν... είχε πει σε νοσοκομείο, είχε κάνει εγχείρηση γιατί έπεσε και έσπασε το γοφό του. Ήταν, δεν είχε δυνάμεις, ήταν παλεποριμένος Θέλω να σημειώσω την τελευταία. Χθε, δεν σε άκουσε και έγινε αυτό που είπε, την προηγούμενη φορά που μιλήσατε. Έγινε αυτό που είπε, τι είπε. Είπε ότι αν δεν σε ακούσει μια μέρα θα πάθει λαχτάρα. Και δεν με άκουσε μια μέρα και πάθει λαχτάρα. Ε, δεν σε άκουσε, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, Εγώ φταίω. Α Όχι, δεν φταίσαι Α. η δεν φταίσαι εσύ και σε ευχαριστούμε για τη συντροφία που μας κρατάτε. Πόσο χρόνων ήταν ο Σακίνθινός? 87. Και παιδιά τέτοια? Ε, παιδιά έχει τρει γιου, δύο νύφε, τέσσερα εγγόνια, πολλά νύψικα. Α, είχε, εντάξει, χάρη και πράγματα, είδε, ωραία. Είδε, είδε, είδε, πολλά πράγματα, ήταν πάντα ευχάριστος, ήταν, έζησε πλήρη ζωή και... Καλή ζωή. Να είστε καλά φίλε μου, να είστε να το θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη και σας ευχαριστούμε και σας. Έλα Αποστόλη. Έλα τι έγινε. Ε, ρε τι κρίμα για το Ζακυμφινό. <Και> Αποστόλη άκουσα πως ενδιαφερόσουνα για το Ζακυμφινό. <Και> Πω, πω τα άκουσα τώρα που το πω Στην νιώσα ανατρίχια σ' αρέσει. Δεν είναι φυσιογνωμία, λέει, έτσι. Ήταν, ήταν, ήταν. Εντάξει, τι άνθρωποι, Πόπο. Εντάξει, απίθανο. Mm. Κρίμα, ελπίζω η μπάμπο να συνεχίσει για λίγο ακόμα τουλάχιστον. Εντάξει, να την ευχαριστιόμαστε. Η μπάμπο περνάει τελικό. <laughs> σωστά. Όλου θα μα τάψει αυτή, ξέρει. Η μαμά μου κάθε καλό κύριε που είναι στη λυπάδα. Μαγειρεύει για την ενορία εκεί και πανέφτυα και παίρνω ένα πια του φαίλει. Λοιπόν, είναι ένα παλικάρι και γύρω στα 50 ταξιγωνιά, ο οποίο έχει αναπηρία 82% και μένει με τη μαμά του, έπαιρνε τη συνταξή του και αυτή τη συνταξή του και που σαπέρνα. Κάθε φορά λοιπόν, περνούσε από επιτροπή, το αφήνε το ποσοστό του κανονικά και έπαιρνε συνέχεια αρχέ τη σύνδεση. Και τον το περνούσε και, και η Πτροπή να δουν η αναπήρει άλλαξε και υπήρχε 5%. Μονίμω αυτό. Δεις... Πολυγικό αυτό, πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Με τι Λοιπόν, τώρα πήρε την επιτροπή. πέρασε από την Επιτροπή του γράψαν 82% πριν 3 μήνες, 82% αναπηρία αλλά δεν του γράψαν ότι είναι ανίκανος για κάθε εργασία. Ενώ 82% υπάρχει περίπτωση να είναι ικανό για κάποια εργασία. Ναι, μάλλον λοιπόν. Και του κόψανε τη σύνταξη. Καλά μου κάνανε Α, είπα λεφτοχάντα. Και πάει και λέει στη μάνα μου, κυρία Ευαγγελία, λέει να λέει κάτι στον παίρνω και εγώ και η μάνα μου να πια το φάγει γιατί έχει φτάσει στο κάτω στην κάλλο, τέλο πάντων. Και του λέει μάνα μου αυτό και αυτό, τέλο πάντων θα το πολέμια ανησυχεί. Και λέει με παιδί μου και αυτό ο Μητσοτά τίποτα δεν άφησε όρθιο. Και τη απαντάει, Αχ μην τα Ότι μπορεί κάνει. Το τι τόσα, ε, είναι ο πόλεμος. τι να κάνει. Ah, και ah. Του λέει, ναι, και του λέει μου, πάρε, μου Δεν έχεις να φάς, Μολογάζει τσοτάκι, τι να σου πω, τέλο πάντων. Είναι ένα Α. θέμα, τέλο πάντων, άστο, παιδί γιατί έχει και αναπηρία. Ναι, έχει αναπέρει επαφή περιπτώσει, αλλά ε, κάπου όπα. Ε, Απλά πε του, και τι ιδέε έχουν οι πρωτοκλασάντη τι υπουργεί για τα άτομα με αναπηρία. Ε, ναι, ναι, ναι, κατι εικόνε εκεί πέρα που κυκλοφορούν τα τελευταία με τον Αυγενά στην εξέδρα του παπάκια και η άλλη. δεν είναι όλου σε αυτού, του άλλου παρε... που έχουν και η δελλογική άποψη γύρω από του ανάπτυξου. Α, είσαι ευχαρισμένο. Όχι, καλά είναι, γιατί. Α, όχι, όχι, κάπω κουρίσει. Εβάζω <laughs> λίγο γρέσ για να αποκτήσει ενδιαφέρον. Tu les as sais que c'est sexy. Eh ben Είπε κάποια στιγμή μια κρότρια τέλο πάντων, ότι κάνατε ένα συνέδριο και πέρα μα δευτήκαν πάρα πολύ κοκδικα και δεν σα έδειξε κανένα. Πάτε καλά ρε, με τα μυαλά σα. Εδώ είναι 32% που έχει πάει οτύπα και δεν τον δίκη κανένα, κανένα κανάλι. Σα με το πέντε. Αλλωστε βγήκαν λίγα αποτελέσματα, είχε 30. Δεν ξέρω τον βολεύει και τα κανάλια, εδώ, το, το 19. Θυμόμαστε γιατί δεν. Ε, έπινε, ε, επειδή ήταν ικανό <σχελίως> <ανήκαν> ψεφίτη, <οσκυψεύτης, σχελίως> όχι, <σχελίως> όχι, επειδή το βολεύει τα κανάλια. Ελληνόπουλα, Ελληνόπουλα, εδώ τα βρίσκουν η ΣΥΡΙΖΕΑ με τον Αποστόλη, έχουν να πούνε πάρα πολλά και επειδή είπαμε ΣΥΡΙΖΕΑ και επειδή σήμερα ο μήνας έχει 27 Ιουνίου, τι είχε γίνει πριν 7 χρόνια το 2015, σαν σήμερα το βραδάκι. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεχτεί. Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Ωραία ήταν όλα αυτά. Ωραίες ΣΥΡΙΖΑ, ωραία χρόνια. Κατά το Πασόκ ωραία χρόνια. Ωραία είχαμε περάσει τότε. Και θυμάμαι εκείνη τη βδομάδα, από τι 27 που ανακοινώθηκε μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα, διάλογοι. Είχαν κλείσει και οι τράπεζε. Κλείσαν οι τράπεζε το ίδιο βράδυ. Γουρέ, τα 60 ευρώ, συνταξιούχοι. Τα κανάλια που τι ωραία που τα παρουσίαζαν όλα αυτά. Ήρθαν εκεί συνεχώ οι κάμερε. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που γινόταν. Και θυμάμαι και του υπουργού τη τότε κυβέρνηση που βγαίναν να μα καθησυχάσουν. Πρώτο ο Βαρουφάκη. Και Εκομένως, το δημοψήφισμα είναι κάτι το οποίο πάντα παραμένει μια σημαντική α, αν πολιτική ευκαιρία. Εγώ εφαιδρία. θεωρώ όμω ότι ένα ζήτημα, σαν αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μα, Μην ξεχνάμε κακά τα, πνε, τα ψέματα, ότι αν γίνει δημοψήφισμα θα είναι δημοψήφισμα για το ευρώ. Και νομίζω ότι είναι άδικο να τοποθετηθεί ο Έλληνα πολίτη απέναντι σε ένα τέτοιο δίλημα και να πρέπει να απαντήσει με ένα ναι ή με όχι. Έγινε τελικά αυτό που ήταν. Άδικο, ο και ο Βαρουφάκη την έκανε στην πορεία. Ο καμένο, λίγο πριν προκηρυχθεί το δημοψήφισμα, κανένα μήνα πριν, ήταν πολύ πολύ σίγουρο. Πάντω για να μην φοβούνται οι πολίτε θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εκβιασμοί. Ούτε οι τράπεζε πρόκειται να κλείσουν, ούτε τα ETM να βιάζουν. Αυτά όλα είναι υπερβολέ. Έχουμε 41 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται σαν περιουσία των ελληνικών τραπεζών. Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα. Δεν θα κλείναν οι τράπεζε γιατί είχαμε 41 δισεκατομμύρια. Ξύνανε κάτι πάτου, βαρελιών τότε. Είχαν μαζέψει τα πάντα για να γίνει όλο αυτό που έγινε. Πολύ σίγουρο, πάντα ο πάνω Καμένο είχε μια σιγουριά. Μα καθησύχαζε και μα διαβεβαίωνε. Τον ψήφιζε και κάποιο κόσμο, οι οποίοι δεν τον ψήφισαν στην πορεία και τον έστειλαν σπίτι του. Αλλά τότε πίστευαν κάποιοι με φανατισμό. Δεν ήταν τυχαίο κοινό. Ήταν χουλιγκάνοι του καμένου. Οι Μουτζαχεντίν, κανονική. Πίστευαν όλα αυτά που έλεγε, τον βλέπουν με τι στολέ. Περνούσαν πάρα πολύ ωραία. Το ίδιο βράδυ, σαν σήμερα, βγαίνει και έξω από το Μαξίμου που ήταν οι κάμεροι συνάδελφοι και περιμένουν, αγωνία όλο ο λαός τι ακριβώ θα συμβεί και βγαίνει ο Νίκο Παπά σε μια εντελώ άλλη έτσι ατμόσφαιρα. Συνεπώ, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μέρα, πολύ καλή νύχτα. Ε, σήμερα θα ξημερώσει μια πολύ όμορφη μέρα στην οποία ο ελληνικό λαό. Ε, σε λίγε μέρε θα μπορέσει να αποφασίσει με ψυχραιμία για το αν αυτή η πρόταση μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτό μόνο αυτό το βίωνε ω τέτοιο. Ω καλή νύχτα και ω καλή μέρα. Κανένα, ακόμη και στη Ριζέη, δεν το έβλεπα ω καλή μέρα την επόμενη. Την μέρα με την ευρύτερη έννοια, όπω λέμε, η εποχή που ξεκινούσε από τότε και πέρα ήταν μια εποχή αγωνία, ανασφάλεια, γιατί δεν ήξερε πού θα οδηγηθεί. Έγιναν αυτά που γίνανε. 5 Ιούλι πήγε, έγινε το δημοψήφισμα. Τη μεθεπόμενη βδομάδα πήγε πάνω, δέχτηκε το τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο, νομίζω 13 του Ιούλιου ήταν. Τρει βδομάδε πολύ ωραίε. Ήρθε το τρίτο μνημόνιο που δεν θα ερχόταν με τίποτα. Που είχε πει στον κύριο Παφίλη στη Βουλή ότι δεν πρόκειται να έρθει με τίποτα το μνημόνιο. Και εκ των υστέρων μα λέει ο Τσίπρα. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μια προοπτική και μια συμφωνία η οποία δυστυχώ για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο γιατί. Γιατί θα φορτώσει μέτρα υφεσιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Και σε πέντε μήνε θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Και σε πέντε μήνε θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Ενώ όταν επικράτησε το όχι ήρθε το μνημόνιο σε τρει βδομάδες. Να η διαφορά λοιπόν αυτά δεν τα είχε πει εκ των υστέρων, τα είχε πει μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Στη συνεντεύξει που έδωσε τότε ο Αλέξη Τσίπρας, μα έλεγε έλεγε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να επικρατήσει το όχι, γιατί αν βγει τον ΝΕ μνημόνιο. Τελικά ήρθε μνημόνιο. Με τον αριστερό, που δεν θα έφαιρνε με τίποτα μνημόνιο και θα τα μνημόνια και ούτε μία στο εκατομμύριο και δισεκατομμύριο. Η κυρία Μέρκελ, η μαντά Μέρκελ, δεν θα έλεγε εκείνο το περίφημο Όχι. Ήρθε μνημόνιο κανονικό όπω δεν, δεν το περίμεναν τουλάχιστον αυτοί. Αυτά τα πολύ ωραία συνέβησαν λοιπόν τότε. Κάναμε μια μήνυα αναδρομή για να τα θυμηθούμε. Καλό είναι να τα έχουμε στο νου μα με την ψευδέστηση εδώ, τη δική μας, ότι ακούγοντάς τα αυτά δεν θα έχουμε άλλε ψευδεστήσει σε συνολικό, συλλογικό επίπεδο. Δική μας ψευδέστηση, ακούστε την, πετάχτε την στον κάδο των αχρήσεων, δεν έχει καμία πολύτο σημασία. Η κοινωνία, όπως έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια και με τα αφιερώματα που κάνουμε εδώ. Όσο πιο μεγάλη παπάντζα ακούει από κάποιον τόσο πιο πολύ πάει και κολλάει πάνω της γιατί αυτή είναι η λύση στην δεδομένη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό και ότι τουλάχιστον να κάνει τα δύο από τα δέκα που μας έχει τάξει Αυτά τα ωραία και σε για σήμερα, ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού με μετά διαφημίσεις και κολλητά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Δι, όταν εμεί πηγαίναμε στην παραλία τη Αρετσού εσεί ήσασταν στα αρχιλιά του πατέρα του Ναι αλλά μπορεί να με έλιαζε εκεί σε αυτή την παραλία δύο, ο... Έχεις ακούσει το λεγόμενο λιαστό παπάρι <σορές> Εκεί είμαι στο λιαστό <σορές> παπάρι ήμουνα <Παμέλαιο> εγώ δύο, αλλά δεν σε συμπέρι. Mm. Τι, <σορές> τι? λε κάτι με έναν νυρμό μια φορά μπορούμε να πούμε Λέγε ρε μαλκά λέγε τι θε Κάτι που να βγάζει νόημα μια φορά υπάρχει νόημα να το πούμε Τι θέλει δεν καμούμε πασχόλτε Κάτω το 40, είσαι... Δεν υπάρχουνε. Και είμαστε μεγαλύτεροι. Τι περιμένεις να σου μάθουμε εμείς το αεροπαστολικό. Τώρα θα έρθουν... Ε, ναι, γιατί έχω αρχίσει τα δύσκολα ε, και το άφησα αυτού τηλευταίο. Με τη χείρα του Βοσκόπλου θα γεμίσουμε τουρίστρια με την Άντζελα. Έλα ράγια, λοιπόν. Ε, του αγνανισμού της προκεχωρημένη ηλικία. Έλα, αγόρι, να είμαι... ακούς. Τι είναι. Τι λέει. Μπράβο, ρε. Δεν ακούω τώρα τελευταία γιατί ανησυχώ λίγο για την υγεία μου. Γιατί άμα ακούσω το θύμιο να κράζει, τώρα λέει ότι να τα πάρω. Το κράζει, ε, με το κράζει. Όχι, το στηρίζει ενώ εκλογών. Το στηρίζει ενώψει εκλογών. Να δούμε το νέο αποφάσει, το πήρε απόφαση πια σου. Λέει να δούμε κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο. Μακάρι να συμβεί Με νέε ιδέε, νέε πολιτικέ. Που αυτά που θα λέει επιτέλου θα τα κάνει. Όχι αυτού του καραγκιόστε που έχουμε μπλέξει. Ναι, αγόρι μου, ναι. Ωστό θα έχει για... Ένα πολιτικό Λόγο και έργα. Πάντω θα έχει γούστο αυτό που είπε όσον αφορά τη στήριξη. Τη στήριξη που θα κάνουν τα μέσα αποβλάκωση στον Κούλιερ που θα του δείχνουν ένα μυτσοτάκι ανθρώπινο. Τα μέσα αποβλάκωση αυτή είναι η δουλειά του να κάνουν. Από το... εκεί πληρώνονται, εκεί ο, θα γλύψουν. Ο, ο, ο, ο Έλληνα όμω δεν πρέπει να ξεχνάει ότι αυτό το ανθρώπινο μυτσοτάκι θα είναι αυτό. Είναι αυτό που έχει πει ότι ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από το μισθό του. Ότι αυτό που λέει τι πάνε πει όλοι, πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε όλοι ίσοι και δεν πρέπει Να γίνουμε ποτέ τα κοιτί αυτά. Mm. Ότι δεν τρέφω αυτά πάντα για μια κοινωνία χωρί ανισότητε, είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Τα κοιτί αυτά τα πράγματα. Σε φτύλα Έλληνα έτσι και τον βγάλει. Μη μιλά έτσι. Έλληνα έτσι και τον ξαναβγάλει πάλι. Μη μιλά Εγώ προτείνω ο Έλληνα να βγάλει κάποιον, να ποιο προτείνει εσύ, κάποιον που θα πιστεύει σε μια κοινωνία χωρί ανισότητε. Αυτό είναι ο Ελέξ. Ε, δια τη ατόπου βγαίνει, ορίστε και το έχει αποδείξει και ο άνθρωπο τώρα. Γιατί το ψυρίζουμε, Γιατί δεν πάμε κατευθείαν στον Αλέξη να τελειώνουμε. Εγώ αυτό λέω. Ποιο είναι, ο κουτσούμπα που θα βγάλει τι παλιέ. Ποιο κουτσούμπα τώρα, σε παρακαλώ, ο, ο Τσίπρα που ξέρει ο άνθρωπο τώρα. Ο κουτσούμπα δεν θέλει να κυβερνήσει πρώτα-πρώτα, σε παρακαλώ. Βάλε τον Αλέξη που πιστεύει σε μια κοινωνία τέτοια και θα τη φέρει κιόλα. Εννοείται ότι δεν θέλει. Εγώ <laughs> <laughs> <laughs> αφήνω να δει, δηλαδή, ο κουτσούμπα και εσύ α πούμε οι κομμουνιστέ οφίμου και Όσον αυτήν η κοινωνία που το δεν το έχει εισόδητε. Έλα, να λίγο σοβαρή, να είμαστε λίγο σοβαρή, ξύπνα, έλλεινα. Εγώ θα πρόκειται τώρα που έχει το κάνει το και τι εγχειρήσει, ο καμένο και, το το το αδυνατί. Αδυνατί. και, και κοίτα κοίτα έχει να δυνατήσει και μοιάζει το σαν άλλο είναι και οι ιδέε του ανάλου. Ήταν το καθαρό βλέμα του άλλη λίστα, ψηφοφόρε και εκείτα το βρώμικο βλέμα του οργανώματο του ύνπο. Το γουρλότό, το γουρλωτό. Το υποφθρόνει αυτό. Έχει καμιά φωτογραφία με το καθαρό βλέμα του αλέξει με την ευκαιρία μια και τον έφερε. Πολλέ πολλέ. Έχεις, Έλα να καλά χάρικα παντού σε. Αυτούλος και μια παρεμπιπτότητα και μια dick face, το λένε, Dick fish. ναι. Λοιπόν, που είναι η που Άχερεγκάρα. all we are seeing is dick piece